λόγω του ότι οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις πληθύνονται τώρα που πλησιάζουν οι εορτές γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αναγκαζόμαστε σήμερα να κάνουμε το τελευταίο κήρυγμα πρώτων εορτών και Θεού θέλοντος θα επανέλθουμε το Σάββατο 14 Ιανουαρίου. Παρασκευή είναι των Θεοφαγγείων, Σάββατο είναι 7 του μηνό, αλλά λόγω του Αγίου Ιωάννου και πάλι σα αφήνω ελευθέρου. Θεού θέλοντος, λοιπόν, σε ένα μήνα περίπου και 4 ημέρε. Σάββατο 14 Ιανουαρίου Θεού θέλοντος επαναρχίζουμε τα κηρύγματά μας Επίσης όπως βλέπετε έφερα τις εικόνες αυτών οι οποίοι τις φαρήγγηλαν όσοι θέλουν επιπλέον εικόνες και σας παρακαλώ να θέλετε να τις παραγγείλετε τώρα εγώ βεβαίως θα σας τις φέρω τότε που θα ξανανοίξουμε την αίθουσα για τα κηρύγματα, αλλά δώστε εσεί τι παραγγελίε σα από τώρα, ούτω ώστε και αν κάποιες δεν τι έχουμε να τι προμηθευτούμε μέσα στο διάστημα αυτό που δεν θα γίνονται τα κατηχητικά. Εδώ μόνο έναν θα αφήσουμε παραπονωμένο σήμερα, μία δεν ξέρω τι είναι, ο οποίο μα έχει παραγγείλει το μυστικό δίπλωμα και δυστυχώ μυστικό δίπλωμα δεν υπάρχει. Αλλά θα φέρουμε προϊόντος του χρόνου, άλλωστε θα έρθουν σε λίγο καιρό και οι εορτέ του Πάσχα οπότε και για τότε θα προμηθευτούμε μην ανησυχούν, θα τον φέρουμε και το μυστικό δίκτυο. Ε, επίσης προχτές απουσίασαμε αλλά αποζημιωθήκατε νομίζω πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν διότι ήρθε η σοφία του Θεού εδώ ο άγιος εκείνος άνθρωπος, ο οποίος είδατε σας μίλησε, με όχι λόγια φανταχτερά σαν τα δικά μου, αλλά λόγια καρδιάς, λόγια βιώματος, λόγια ήθους, λόγια βαθιστόχαστα, λόγια πνευματικότητας, λόγια πραγματικά Χριστού λόγια. Επομένω πού και πού και πού, θα το σκάω που εγώ εγώ, για να έχετε εσείς τέτοιες απολαβές εδώ. Ε, δεν θα σας το λέω. Θα είναι εκπολήξεις αυτές. Θα είναι η αποζημίωση για αυτούς που έρχονται τακτικά. Όποιος έρχεται τακτικά, θα έχει... Ε, δεν θα το λέω. Αν αρχόστε τακτικά, δεν θα σας το ξαναπώ εγώ. Εδώ θα είσαστε, οπότε που και πού θα ξεμητίζει ο γέροντας, να σας λέει τα δικά του. Λοιπόν, και τώρα ερχόμαστε να συνεχίσουμε εμεί επάνω στα ιερά λόγια των παρομοιών του Σολομόντος και το τελευταίο μας θέμα για το, 2000, για το 2005. Θα είναι τρει ακόμα στίχοι από το, από το κεφάλαιο δέκα των παροιμιών του Σολωμόντους. Στο τελευταίο μας κήρυγμα, πριν σταματήσουμε, θυμάστε ότι μας είχε μπει το Πνεύμα του Άγιον Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ ΥΟΥ Σόφρονος και Ιού Ανώμο. Ποιος είναι ο Σόφρον και Σοφός δια των Θεών και ποιος είναι ο Παράνομος, ποιος είναι ο Ανόητος. Και ξέρετε είναι επίκαιρο αυτό σήμερα, διότι ο κόσμος μας έχει μουχτίσει τα μυαλά μας και έχουμε χάσει την ορθότητα των ενιών του αγίου ευαγγελίου και της αγίας γραφής. Διότι σήμερα σόφρον, μυαλωμένο, σοφός είναι ο ο οποίος έχει πάρει πολλά πτυχία εκείνος ο οποίος ξέρει πολλές γλώσσες εκείνος που είναι ικανός στο να κλέβει και να εξαπατά εκείνος είναι ο πονηρός εκείνος που έφτιαξε περιουσίες είναι ο μυαλωμένος ο πολυσχυδής ενώ βλέπετε εδώ και αντίθετα για τον κόσμο βλάκας ανόητος είναι εκείνος που πάει με το σταυρό στο χέρι για τον κόσμο βλάκας και ανόητος είναι εκείνος που πιστεύει ακόμα στο Ευαγγέλιο και μάλιστα εκεί τα έχω φυλάξει εκεί κάτι από κόμματα από εφημερίδες και βρήκα κάπου έχω φυλάξει μια φράση που είπε κάποτε ένας πολιτικός «Το θέλω να τον λέει, δεν θα πω παλιτά σας το έχω ξαναπεί, δεν απο το όνομά του» «Όχι διότι τον φοβάμαι, το έχω πει άλλος εδώ πέρα, δεν σε τίποτα» Τι είπε αυτός ο πολιτικός, ότι είναι πολύ βλαμμένος λέει, πολύ βλαμμένος εκείνος ο οποίος στο 20ο αιώνα το ψηφίζετε βεβαίω το ψηφίζετε Εσείς τα πληρώνετε Καλά να σας κάνουνε Εσείς θα έχετε τα βάρη Τη συγκεντήσεώς σας με Εγώ που σας συγκεντώ τόσα χρόνια Να ρίχνετε μαύρο Και με τη χάρη του Θεού και εγώ ρίχνω μαύρο Έχω ήρεμη τη συγκεντήσή μου Ουδέποτε με ήλεγξε η συγκεντήσή μου Ουδέποτε σα το λέω ειλικρινώς Όποιος και να βγει δεν με νοιάζει γιατί ξέρω ότι όλοι είναι εχθροί της πατρίδα μου και εχθροί, εχθροί του Θεού όλοι τι είπε λοιπόν αυτός ο πολιτικός είναι πολύ βλαμένος λέει εκείνος ο οποίος το 2000 τον 20ο αιώνα λέει και τον 21ο αιώνα συνεχίζει να πιστεύει ακόμα ότι υπάρχει Χριστός και η Αγία Γραφή και πιστεύει στα λόγια του Χριστού είναι πολύ βλαμένο λέει βλέπετε εδώ η Αγία Γραφή έχει άλλη άποψη έχει άλλη άποψη αδερφοί μου και σοφός για τον Θεόν ποιος μπορεί να είναι εσύ εδώ εσύ, εδώ οι γιαγιάδες αυτές εδώ. οι γιαγιάδες που ήρθανε και έρχονται και ακούνε λόγον Θεού οι παππούδες εδώ που έρχονται και ακούνε λόγον Θεού αυτή είναι η σοφή για τον Θεόν σοφός για τον Θεόν ήταν ο πατήλ Παΐσιος τον οποίο, μα τον έβλεπε, έλεγε Τι είναι αυτό τώρα, Τι είναι αυτό το καλογεράκι, Ένα αχτένιστο ανθρωπάκι, Με σκισμένα και παλωμένα τα ρούχα του, Άγνωστο στου αμαρτωλού, γνωστό στου αγίους και αναρέτου ανθρώπου, ή. Ποιος είναι ο σοφός ο πατήρ Πορφύριος Το διάβαζα τώρα το μεσημέρι με έκανε και έκλεγα. διάβαζα ένα βιβλίο που έχω στα χέρια μου τι σοφία ήταν εκείνη; τι σοφία τι πνεύμα άγιον ήταν αυτό έχουν η σοφία πού είναι η σοφία σε αυτούς που έχουν τα πτυχία σε αυτούς που έχουν τα λεφτά σε αυτούς που κατέχουν τα αξιώματα όχι αδερφή μου Σοφία είναι σε αυτούς τους Αγίους που βίωσαν τον Θεό ζουν με τον Θεό βίωσαν την αγάπη του Θεού αγάπησε λέει τον Θεό μου άρεσε αυτό αγάπησε λέει πολύ με πάθος τον Θεό και όλα τα άλλα θα στα δώσει ο Κύριος αγάπησε τον δεν τον αγαπάμε η αγάπη μας προς τον Θεό ξέρετε τι είναι είναι Αγάπη η οποία κοιτάει να κερδίσει δεν είναι αγάπη ανιδιοτελής είναι αγάπη ιδιοτελής η αγάπη μας προς τον Θεό είναι θεέ μου σ' αγαπάω. δώσ μου λεφτά θεέ μου σ' αγαπάω δώσ μου υγεία θεέ μου σ' αγαπάω δώσ μου σπίτια θεέ μου σ' αγαπάω δώσ μου εκείνο που σου ζητάω θεέ μου σ' αγαπάω όχι αυτη δεν είναι αγάπη αυτή είναι κερδοσκοπία Αγάπη, τι είναι, πώ αγαπάς το παιδί σου. Και ενώ το παιδί σου σε ενώ το παιδί σου σε βλαστιμάει, ενώ το παιδί σου σε διώχνει, ενώ το παιδί σου πολλέ φορέ μπορεί να σε κουπανάει κιόλα, εσύ λες Α, το παιδί μου, το κρύβει, δεν το λές σε κανέναν. Γιατί δεν θε να εκθέσει το παιδί σου. Το αγαπάς το πονάς το παιδί σου. Έτσι πρέπει να τον Χριστό. Όχι για να κερδίσεις Θα κερδίσεις φυσικά Γιατί η αγάπη προς τον Θεό χωρίς κέρδος δεν υπάρχει Αλλά εκείνο το κέρδος δεν θα είναι αυτό που φαντάζεσαι Το κέρδος από την αγάπη του Θεού θα είναι εκείνο Το οποίο σου επιφυλάσσεται κυρίως Και σε αυτή τη ζωή αλλά και στην άλλη ζωή Αλλά σε θείες διαστάσεις Όχι στις διαστάσεις που νομίζεις εσύ να σου στείλει ο Θεός λεφτά μπορεί ο Θεός από την πολλή αγάπη που το έχει να σου στείλει ένα καρκίνο σε μισή ο Θεός δεν σε μισή ο Θεός σε αγαπάει ο Θεός ο Θεός για να σε κερδίσεις το έστειλε αυτό που σου στείλε ο Θεός για να σε κάνει δικό του ο Θεό για να σε ξεπλύνει από τις αμαρτίες Ποιο το καταλαβαίνει, Το έλεγα προχτέ μια κηδεία. Το έλεγα. Επήγα σε μια καρκινοπαθή που πέθανε, η καημένη, αιωνία τη η μνήμη και μίλησα και λέω, Λέω η ψυχή λέει, που φεύγει σήμερα, που φεύγει σήμερα, είχε τρία, τρία πλεονεκτήματα. Τρία. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα, κοίταγε, κοίταγαν από κάτω οι συγγενείς τη, Ποια είναι τα πλεονεκτήματα, Πρώτον! Ήταν καρκινοπαθής Πλεονέκτημα Πλεονέκτημα Διότι έλεγε ο πατήρ Πορφύριος Το φάρμακο λέει του καρκίνου Μπροστά στα μάτια του γιατρών είναι Αλλά ο Θεός λέει δεν το αποκαλύπτει Γιατί Γιατί γεμίζει ο παράδεισος Από καρκινοπαθής Βλέπει γιατί Επέτρεψε ο Θεός τον καρκίνο, στην ψυχούλα αυτή να την ξεπλύνει, να την καθαρίσει, να την καθαρίσει, να κάνει υπομονή. Να εξομολογηθεί που δεν είχε εξομολογηθεί ποτέ τη, Να κοινωνήσει. που <laughs> Δεν είχε κοινωνήσει ποτέ τη. Την εξάγνισε ο Θεός. Και μετά ήταν τα δεύτερα εφόδια, ήταν η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Μετά με πήρε ο ψάλτης, με πήγε με το αυτοκινητό του, με έφερε. Μου λέει παπούλι λέει, τι ομιλία ήταν αυτή, με έκανε και επιλεγάνε. Λέει εγώ δεν τα είπα Την αλήθεια είπα εγώ. Ο Κύριος, τα λόγια του Κυρίου είναι. το κύριο να ευχαριστήσει. Αυτός σε μίλησε και μακάρι αυτός να μιλάει πάντα μέσα από τα στόματα ημών των νεροκυρίκων. Ποιο είναι λοιπόν ο νοήμων εκείνος που μετράει όχι με τα μέτρα των ανθρώπων αλλά με τα μέτρα του Θεού νοήμων είναι εκείνος ο οποίος βλέπει τον καρκίνο σε ευλογία και όχι ως κατάρα νοήμων είναι εκείνος ο οποίος αρνείται τα πλούτη για να κερδίσει τον πλούτο της βασιλείας των Ουρανών νοήμων σοφός είναι εκείνος ο οποίος βλέπει τον παράδεισο στην άλλη ζωή και όχι τις επίγειες απολαύσεις του παρόντος κόσμου αυτός είναι ο σοφός αυτός είναι ο σοφός είδες τι λέει ο Αποστολός Παύλος αδελφοί μου λέει μη σοφή γίνεστε κατά κόσμων μην παίρνετε λέει τη σοφία του κόσμου να γίνετε λέει σοφοί κατά Θεό να παίρνει και να σκέφτεσαι με τις διαστάσεις του μυαλού του Θεού και να σκέφτεσαι τι επιφυλάσσει ο Θεός για αυτούς οι οποίοι θα κερδίσουν την βασιλεία των ουρανών για φανταστείτε σας το έχω ξαναπεί νομίζω όταν με αξίωσε ο Θεός με αξίωσε ο Θεός μεγάλη μου τιμή με ελέησε με ελέησε να ντήσω τον άγιο γέροντά μου, τον Γεώργιο, τον οικονό μου που σα έφτιαξε εδώ την αίθουσα. Με αξίωσε λοιπόν να είμαι εκεί δίπλα του. Τον κοίταξα εκεί μέσα που τον βάλαμε στο φέρετρο και του είπα, με άκουσε, σίγουρα με άκουσε. Λέω γέροντα, λέω, έκλεγα, λέω. Μια ζωή λέω αγωνιστικές για τούτη τη στιγμή Μια ζωή αγωνιστικές για τούτη τη στιγμή τη στιγμή του θανάτου. Γιατί αν το συνειδητοποιήσουμε έτσι είναι αδερφοί μου Αν έχουμε μυαλό Μυαλό Θεού Σοφία Θεού Γιατί εμείς αγωνιζόμαστε λες και θα ζήσουμε μόνιμα εδώ πέρα στον κόσμο Λες και δεν θα πεθάνουμε ποτέ αυτός μια ζωή αγωνιζότανε 76 ολόκληρα χρόνια Αγωνιζόταν με τι Με το μυαλό του στο θάνατο Με το, μυα... με το μυαλό του στην αναχώρησή του Με το μυαλό που είχαν οι Άγιοι του Θεού Οι οποίοι έλεγαν Αδερφοί πατέρες αποθνίσκομεν Αποθνίσκομεν αποθνίσκομεν Πεθαίνουμε πεθαίνουμε Τός είναι ο σοφός. σοφός. δεν είναι εκείνος που μετράει τα όβολα. Σοφός δεν είναι εκείνος ο οποίος κοιτάει τις περιουσίες. Είδατε πώς τον λέει έχει εγγραφή. Θυμάστε τον πλούσιο πώς τον λέει. Άφρονα πλούσιο. Ο άφρονας πλούσιος. Ποιος είναι ο άφρονας. Ο άμυαλος πλούσιος. Ο άμυαλος όλησε το μυαλό του η καρδιά του, η σκέψη του, η υπαρξή του ήταν κολλημένη επάνω στα σπίτια, επάνω στους καρπούς δεν έδινε σε κανέναν εκεί ε, ε, λέγε μόνο τον εαυτόν του άμυαλος άνθρωπος ο άφρονας πλούσιος τι λέει Ευλογία κυρίου επικεφαλή του δικαίου. Πού θα πάει ο Θεό, πού θα πάει η ευλογία του Θεού, στο κεφάλι του δικαίου. Τον δίκαιο θα ευλογήσει ο Θεός Γιατί εκείνος θέλει την ευλογία του Θεού, ο άλλος δεν τη θέλει. Ο άδικο δεν θέλει για Θεό. Ο, ο άδικο δεν θέλει να ακούει για Θεό. Εκεί δεν τα φάει τα μούτρα αυτό διάβαζα πάλι τώρα το Μεσημέρι στον Ισαΐα του προφήτη λέει παιδιά μου λέει ο Κύριος παιδιά μου λέει στους Ισραηλίτες σας κυνήγαγα λέει, κοντά σας πήγα, κοντά σας κυνήγαγα δεν με θέλατε έτσι θα μας πει και εμάς μεθαύριο, με εμάς εδώ τους Έλληνες. Εδώ κοντά σας πήγαινα, κοντά. Εκκλησία από εδώ, εκκλησία από εκεί, κήρυγμα από εκεί, ομιλητής από εκεί, άγιος από εκεί, ψωμολόγηση από εκεί, παπαγιώτης από εκεί, παπαστάμπουλο από εκεί, ο άλλος από εκεί. Όλοι εκεί και εμείς όλο και ξεφεύγαμε. Ενώ μα έστεινε ο Θεός άγιες παγίδες για να μας πιάσει. Πώς βάζεις παγίδες δίχτυα στήνης εμείς σαν παλιόψαρα κοιτάγαμε να ξεφύγουμε από τις παγίδες του Θεού και να πέσουμε στι παγίδες του διαόλου και ο Θεός έστενε από εδώ το κήρυγμα από εκεί την εξομολόγηση από εκεί τη θεία κοινωνία από εκεί η εκκλησία από εκεί το ένα πέστε μου, πέστε μου αδερφοί μου υπάρχει μια μέρα εδώ στην Πάτρα που να μην γίνεται λειτουργία πέστε μου υπάρχει μια μέρα που να γίνεται κύκλο, υπάρχει, δεν υπάρχει που και να πας. ρωτήστε στη Μητρόπολη κάτι να δείτε γεωμάτιοι πάτρα κηρύγματα γεωμάτιοι πάτρα λειτουργίες γεωμάτιοι πάτρα παπάδες καλούς παπάδες αν όχι όλοι η περισσότερη καλή που είναι παγίδες σου έχει στήσει ο Θεός να σε πιάσει με το ζόρι να σε πιάσει αλλά εμείς τίποτα απέναντι στο Θεό κοιτάμε πως θα του ξεφύγουμε το Θεού εμείς κοιτάμε πότε θα έρθει το καρναβάλι πότε θα νυχτώσει να ξεμητήσουμε από το σπίτι να πάμε στα κέντρα της διαφθοράς εκείνο μας νοιάζει γιατί στο μυαλό μας έχουμε την πονηριά την απάτη, την ανηθικότητα τη βρωμιά, τη σαπίλα πέθανε ο δίκαιος Ακούω τι λέει. Δεν θα φύγετε σήμερα, θα δεν θα κάτσε. Δεν θα σα αφήσω να φύγετε, σα το λέω, να το ξέρετε. Λοιπόν, εντάξει, αυτό πες Δεν έσχο τι να φύγει. Λοιπόν, Εντάξει. Πέθανο δίκαιο. μη δικαίου. Μια μη δικαίου. Πέθανο δίκαιο. Με Πέθανε ο Άγιος Άνθρωπος. Τον κλαίνε και οι πέτρες. Πέθανε ο Πατήρ Παΐσιος. έγινε. Και τι ήτανε. Σας είπα τι ήτανε. Σας είπα ένας δρακέντητος καλόγερος ήταν. Ένας δρακέντητος καλόγερος. Γνωστούς δεν είχε. Κατά σάρκα συγκινής δεν είχε. Δεν είχε. Και όταν πέθανε ο ίδιος εστέρισε από τον κόσμο τη χαρά να πάει στην κηδία του ο κόσμος το πληροφορήθηκε τρεις μέρες αργότερα αλλά προ διαδιαβάστε λίγο πριν λέει πεθάνει διάβαζε ένα βιβλίο που έβγαλε εκείνο το επιλογημένο μοναστήρι της Ρωτή, όταν ε, λέει λίγο πριν πεθάνει στο πανηγύρι εκεί της Μονής 50.000 κόσμο επήγε από το πρωί μέχρι το βράδυ καθούτο να γύρω από πόρτα και του φυλάγουν το χεράκι. Τι ήταν, τίποτα. Μνήμη δικαίου μεταγκομίων. Περάσαν 12 πόσα χρόνια, 10, 12 πόσα έχουν περάσει από τότε που πέθανε και η μνήμη του είναι αιωνία. Και δεν πρόκειται να σβήσει, να είστε Πέθανε ο πατρίποντα παρθύριο. Ακόμα στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Αθήνα, φίλοι του πνευματικά του παιδιά τον βλέπουν ακόμα. Και στον ύπνο του και στον ξύπνιο του, και οι γιατροί τον βλέπουν να, χει... να... να βοηθάει στο χειρουργείο παντού. Ναι, Μνημείο με τον κομμουνισμό, ποιο του ξεχνάει. Θυμάμαι όταν πέθανε μια αγία ψυχούλα που μα ευ... ξεναγούσε στη... στην Αθήνα. Μας είχε εκεί στο σπίτι της και μας φιλοξενούσε σαν φοιτητέ παρά να πέθαινε την γιαγιά. Την έκλαψα, την κλάψαμε σαν μικρά παιδιά. Δεν πιστεύει ποιος είναι ο δίκαιος. Μια γιαγια οταν πεθανε θυμαμαι ένα φοιτητή απο εμας ειπε καλυτερα να πέθανε η μανα μου παρα να πεθαινε δικαίω με Διαβάστε να δείτε τι έγινε στην κηδεία του Μεγάλου Βασιλείου όταν πέθανε ο Μέγας Βασίλειος Απίστευτα πράγματα αδελφοί Τρεις νεκροί Από το στριμοξίδι Από ασφυξία Απίστευτα πράγματα Τι ήταν ο Μέγας βασίλειο. Πόνος της πρώτης Στη μανία τους λέει να πλησιάσουνε το φέρετρό του να του αγγίξουνε από την ασφυξία 3.000 ούτε ένας ούτε ιστορία αυτή η ιστορική μαρτυρία δεν λέω δικά μου σας λέω επονήμως 3.000 χιλιάδες στην Κεσάρια εκεί που σήμερα που πρίζουνε μέσα στον ναό του Αγίου τα, τα, τα ζώα των Τούρκων και τον έχουν κάνει το ναό στάβλο εκεί μέσα εκείνο το ναό επέθαιναν τρεις χιλιάδες άνθρωποι στην κηδεία του Αγίου και η εκκλησία κατά χάρη όλους τους ανεκήρυξε Αγίους και τους τρεις χιλιάδες μήμη δικαίωμε των κομίων ποιος τους ξεχνάει ποιος ξεχνάει τον κύριο τον το δικό μα. το ξεχνάμε εμείς ο τι λέτε αδερφοί μου ξεχνιώτε τα λόγια του Ξέρετε, ρωτήστε εδώ του αδερφούς που έρχονται κάτω σε μίαν κύκλο που κάνουμε ρωτήστε να δείτε το μισό κήρυγμα είναι τι μου έλεγε εκείνος δεν ξέπνιονται; τα έχω συνέχεια στο κεφάλι <χω> δεν φεύγουν αυτά πάει ο Κύριος σου τα διατηρεί σου τα συντηρεί μέσα στο μυαλό σου και έτσι ζωντανεύει η μνήμη του Αγίου <χω> μνήμη δικαίου μετεγκομείου <χω> ενώ πέθανε κανένα ένας αμαρτωλός. Πέθανε κανένας βλάστημος, πέθανε κανένας βρωμιάρης, πέθανε κανένας ανίδικος, πέθανε κανένας πόρνος, πέθανε ο Καζατζάκης. το βρωμιάρικο, το βρωμόσκυλο, πέθανε, το ψοφίνι πέθανε, ξεβρώμισε ο τόπος. Δόξα ο Θεός. Έτσι είπαν οι χριστιανοί όταν πέθανε. Σταυροκοπήθηκαν και είπαν δόξα Σιώ Θεός. Γλιτώσαμε έφυγε η κόπρος του Αυγίου αυτός ο οποίος ο και αφάδης που ευλαστήμησε το όνομα του Κυρίου και έλεγε ότι ο Κύριος ήταν μούλος αυτό το βρωμόσκυλο αυτό το ελεϊνό υποκείμενο έφυγε το ψοφίμι και ξεβρώμησε ο τόπος ο αναθεματισμένος ο καταραμένος για τον οποίο το μόνο που ευχόμαστε είναι να βρει όσο το δυνατόν λιγότερη κόλαση να μην, να μην πληρώσει τόσο ακριβά, όσο τόσο ακριβά ευλαστήμησε το όνομα του κυρίου να μην πληρώσει η ατάξια των βλαστημιών του Αυτός που βλέπετε σήμερα τον κάνει σημαία. Τον έχουν σημαία. Βλέπετε οι ανήθικοι, οι προμεροί, οι πόρνοι, οι σαπίλα του κόσμου, οι άρχοντες, οι άρχοντες, οι άρχοντές μας μωρές, αυτούς που ψηφίζετε μωρές. Τον έχουν κάνει σημαία. Είναι ο μεγάλος, λέει, λογοτέχνης λέει. Λογοτέχνης! Γιατί λογοτεχνία σήμερα δεν είναι εκείνο που λέγαμε κάποτε λογοτεχνία. Σήμερα λογοτεχνία είναι να υβρίζεις τα ιερά και τα όσια εκείνος είναι ο λογοτέχνης λογοτέχνης και καλλιτέχνη είναι εκείνο το βρωμερό το, το, το κάδρο που κάποτε θυμάστε το είχαμε ξανακαταγγείλει από εδώ το οποίο το αγόρασε η ελληνική κυβέρνηση με 800 εκατομμύρια πόσα είχε δώσει τότε να μας δείξει τι ότι κάποιος βρωμιάρης εξφερματώνει επάνω στο πρόσωπο του εσταυρωμένου Αυτή είναι η καλλιτεχνία τους και αυτή είναι η λογοτεχνία τους. Αλλά εδώ είναι άλλα τα πράγματα. Το όνομα του ασεβούς λέει παρακάτω βένειτε ενώ το όνομα δικαίω μετεγκομείων μεθαίνει ο δίκαιο και τον θυμούνται και κλαίνει ο κόσμος Σα είπα τώρα το μεσημέρι εγώ καθόμουν να λέω εγώ το γέροντα τον Πορφύλιο δεν το είχα γνωρίσει εν ζωή δεν το είχα γνωρίσει και όμως διάβαζα το βιβλίο το έκλαιγα πήγαν τα δάκρυα κοτάλα τι πόσο με κατέληξε αυτός ο άνθρωπος τα άγια τα λόγια του δεν τον επιθυμείς επιθυμεί η καρδία σου τι να θυμηθώ τι να θυμηθώ Του βρωμιάρει δεν θέλω τους ξεχάσω μου μαχαρίζουν το μυαλό μου Και τι άλλο μας είπε για να προχωρήσουμε στη συνέχεια και παρακάτω ουός που ρεύεται απλός πορεύεται τι σημαίνει αυτό όποιος λέει βαδίζει στη ζωή αυτή με απλότητα με απλότητα με ειλικρίνεια ανεπιτίδευτα ενώπιον του Θεού Αυτός τι πορεύεται Πεπιθός Αυτός δεν φοβάται Αυτός ο οποίος είναι ακουμπισμένος Επάνω στο λόγο του Κυρίου Και στην αλήθειά του και στα μυστήριά του Δεν φοβάται Αυτό διάβαζα τώρα το Μεσημέρι Τον ρώταγα λέει πόσο μου άρεσε Πόσο μου άρεσε Δεν θα σας πω κάτι άλλο που με ικανοποιήσει ακόμα Δεν θα το πω Δεν θα το πω γιατί με πολεμάει ο όλος και μάει, με πολεμάει, ξέρετε, πολύ με πολεμάει. Πολεμάει, έχω και εγώ τα δικά μου τα ζεβόλια. Ε, μην νομίζετε. Έχουμε, έχουμε δουλειά και Αλλά μου άρεσε τι, εκείνο που του λένε, λέει, γέροντα, για πέζει μας, λέει, για το 666. Το 666 για τον αντίχριστο. Μωρέ, ποιον αντίχριστο, λέει, μωρέ, ποιον αντίχριστο, μωρέ. Τον αντίχριστο, λέει. Τον έχουν όσοι δεν πάνε στην εκκλησία. Μην περιμένετε λέει να έρθει ο αντίχρηστος. Θα έρθει, θα έρθει, θα έρθει. Αλλά είδες τι λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Άνθρωποι άγιοι που βαδίζουν όπως μιλάει και το Ευαγγέλιο. Είδες τι λέει ο το Σήμερα τον και τον Όλα συνέπεσαν σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Σήμερα για το λέει, αντίχριστος. Αντίχριστος? Αντίχριστος. Αντίχριστος εσύ που δεν Αντίχριστος εσύ που βλαστημάς. Αντίχριστος εσύ που κλέβεις. Αντίχριστος εσύ η γυναίκα που χώρισε τον άντρα σου. Αντίχριστος εσύ η μάνα που σκότωσε το παιδί σου. Στην έφτροση. Εσύ είσαι ο αντίχριστος. Μην περιμένει να σου κάνει κανένα χειρότερο κακό. Ο αντίχριστος που θα έρθει κάποτε. Και πόσο μου άρεσε, αντίχριστος, αντίχριστος. Αντίχριστος. Ο αντίχριστος λέει, θα έρθει όταν θα κλείσουμε τα μάτια. Εκεί τελείωσε. Τι αντίχρηστο, ποιον αντίχρηστο περιμένει. Για σένα ο αντίχριστος και για μένα ο αντίχριστος είναι ποιο. Η ώρα του θανάτου μου. Είσαι έτοιμο. Είσαι έτοιμο. Μπορεί να μην σε προλάβει ο αντίχριστος. Να μην έρθει μέσα στα χρόνια αυτά που σκοπεύει ο Θεός να σε αφήσει να ζήσεις. Μπορεί να σκοπεύει ο Θεός να σε αφήσει να ζήσεις άλλα 30 χρόνια. ποιο ο να άρχισε στα 100 χρόνια. Και τι έγινε λοιπόν. Γλίτωσες τον Αντίχριστον γλίτωσες. Όχι. Γιατί άμα είναι να πας στην κόλαση τι άλλο χειρότερο ο θέλει. θέλεις. Θες κανένα χειρότερο. Δεν ναι, υπάρχει. Πόσο μάρισε μεγαλύνευσε. Τι να σας πω. Πνευματική, χριστιανική ζωή μη φοβάσαι. ο χριστιανός δεν ταράζεται ο χριστιανός δεν στενοχωριέται ο χριστιανός δεν ενοχλείται <Και> τι. Τι. τι είσαι στα χέρια του παντοδύναμου Θεού και φοβάσαι, φοβάσαι. ποιον φοβάσαι το διάολο αυτός είναι, είναι σκουπίτη προς αυτόν Θεό τι μου τα είναι. είσαι στα χέρια του Κυρίου σε περισκέπει ο Θεός και τούτο το, το, το, το. <Και> σε περισκέπει ο Θεός με τη χάρη του, με τη βοηθειά του και εσύ φοβάς, τι φοβάς. <Και> μη φοβάσαι. ή ο Θεός με θυμών ουδίσκα θυμών Εάν έχει τον Θεό κοντά σου, εάν είσαι υπό τη σκέπη των πτερίγων του, δεν έχεις να φοβηθείς κανέναν απολύτω. όσο πορεύεται απλό, πορεύεται πεπιθός Και τώρα πάμε παρακάτω, αδερφοί μου. Στίχη 10, 11 και 12. Σας είπα, θα αρχίσουμε λίγο. Δεν θα σα εσείς γελάτε εγώ το λέω σοβαρά εδώ θα σας κλειδώσω κάτι και θα κλειδώσουμε την πόρτα και θα και θα να κλειδώσεις δεν θα φύγει κανείς ο ενέβονο φθαλμής μεταδόλου συνάγει ανδράσι λύπας δε ελέγχον μεταπαρισίος, ειρηνοποιεί <Και> πηγή ζωής εν χειρή δικαίου στόμα δε ασεβούς καλύψει απώλεια Μίσος εγύρει νίκος πάντας δε τους μη φιλονικούντας καλύπτει φιλία όσα προλάβουν γιατί είναι μεγάλα τα θέματα αυτά που ανοίξαν μας ανοίγει εδώ η Αγία Γραφή. ο ενέβων ο μεταδόλου συνάγει αν βράσει λύπας ποιος είναι αυτός ο ενέβων ο μεταδόλου είναι αδελφοί μου ο διπλοπρόσωπος είναι εκείνος ο οποίος το έχετε εσείς οι αυτό είσαστε μανούλες σε αυτή την τέχνη και οι άντρε αλλά περισσότερο σύγερες <συγελίες> ποιος είναι ο ενέβονος θαλμής μεταδόλου είναι εκείνος ο οποίος όταν βρίσκει τον άλλον μπροστά του τον αγκαλιάζει τον φιλία από εδώ από εκεί για σου τι κάνεις ο καλύτερος φίλος να κάνει ένα βήμα μπροστά, πίσω ο! <συγλίδι> ό, ό,τι θα ακούσει ο εννοεί ο ενέβονο φθαλμής με τα δόλου okay. εκείνος δηλαδή ο οποίο μπροστά σου, να του. θα το πούμε απλά όπως το λέει και ο λαός, Αγία ο λαός σου κάνει μπροστά τα γλυκά μάτια γλυκά μάτια, ο ενέβονο φθαλμής αυτός ο οποίος σου κάνει μπροστά σου τα γλυκά μάτια εκείνος τι κάνει λέει συνάγει αν βράσει λύπας ο υποκριτής ο ψεύτης Εκείνος καλό δεν πρόκειται να κάνει. Εκείνος βλέπει του άλλου την καταστροφή, βλέπει ότι ο άλλος δεν πάει σωστά και δεν κοιτάει να τον προλάβει. Αντί να τον συγκρατήσει, τον αφήνει να πηγαίνει στην καταστροφή. Και αντί να βοηθήσει, συνάγει αν δράση λύπας. Γίνεται αιτία να κλάψει εκείνη η ψυχούλα. Τι περιμένει αδερφή μου ο άλλος από μας; Τι περιμένει, ειλικρίνεια περιμένει και αγάπη περιμένει. Τι σημαίνει ειλικρίνεια και αγάπη, Έλα εδώ αδερφέ μου, Γεώργιε, Νικόλα, έλα εδώ αδερφή μου, έλα μου. Εδώ αδερφέ μου κάνεις λάθος πρόσεξε, δεν πας καλά. Εδώ κάνετε λάθος, δεν είσαστε σωστοί. Είδατε, πώς σας τα λέω μερικές φορές, παραξηγιώστε, δεν με νοιάζει, δεν νοιάζει, δεν, δεν, δεν, δεν, δεν αισθάνομαι τύψης εγώ όταν φεύγω από εδώ. Δεν αισθάνομαι τύψεις γιατί λέω ότι την αλήθεια είπα. Τι να πω, ότι το βάψιμο είναι καλό, ότι το κούρεμα είναι καλό, όχι, Όχι δεν είναι, πώς θα το κάνω. Δεν σ' αρέσει δικαιομάσου να μη σ αρέσει. Αλλά εγώ πρέπει να σου πω το σωστό για να μην με καταγγείλεις μεθαύριο στο δικαστήριο και πεις Κύριε, δεν μου το έπρεπε. Με έβλεπε ότι πήγαινα έτσι με βαμμένα τα κεφάλια μας με βαμμένα τα μάτια μου με βαμμένα τα νύχια μου και δεν μου είχε πει τίποτα. Αυτό δεν θα πει αυτό. ενέβων ο φθαλμής με τα δόλου δεν πεις συνάγει ανδράσιλε πες του του άλλου την αλήθεια δεν σου λέω να γίνει να γίνεις αδιάκριτος. όχι αδιάκριτος με αγάπη πλησίασέ τον. πλησίασέ τον να με συγχωρείτε κυρία μου να με συγχωρείτε δεν είναι σωστό αυτό και όχι να την ξεμπροστιάσει αυτά τα αδιάκριτα τα οποία δυστυχώ έχουν πολύ μίσος μέσα του βγάζουμε τα αποθυμένα μας τους άλλους πολλές φορές δίθεν πάμε να τους, κάνουμε, να τους κάνουμε κάτι καλό, να τους δείξουμε ένα λάθο και τους λάζουμε όλο το μίσος και την κακία μας. Όχι έτσι. Με διάκριση, με αγάπη. Εδώ κάνετε λάθος να με συγχωρείτε, αυτό δεν γίνει σωστό. Προσέξτε το λίγο αυτό. Και από εκεί και πέρα έχεις την συμμετοχή σου καθαρή. Γιατί βλέπει ο Κύριος ότι αυτό που το είπες το είπες με αγάπη. Το είπες με σεβασμό Το είπες με κατανόηση Δεν είναι σωστό αδερφέ Πώς θα το κάνουμε Δεν είναι αυτός ο, ο τρόπος που πρέπει να μιλάς Δεν είναι αυτός ο τρόπος Ο οποίος πρέπει να συμπεριφέρεσαι Δεν είναι αυτό το σωστό το οποίο έκανες Δεν είναι σωστό παιδάκι Μην είμαστε διπλοπρόσωποι μην είμαστε άνθρωποι δόλοι Πονηροί Για να τον κάνουμε Τον άλλον να τον έχουμε φίλο Να θα του το αποκαλύψει ο διάολος Θα σε κάνει εχθρό Θα σε κάνει εχθρό Θα σε κάνει Του το έπαιξε. Ε, ε, Εσύ έπαιξε την υποκρισία σου Την υποκρισία σου θα την πιάσει Ο διάολος και θα, την κάνει, θα την κάνει φλογέρα Με θα την κάνει, κάνει Τούμπαλο Θα σε γυλιοποιήσει Να διαβάστε τον Πατέρα πορφύριο που διάβαζα να δεις πως σύλεγχε τους αμαρτωλούς με πολλή αγάπη αλλά ποτέ ψέματα Ποτέ ψέματα Πατέρα Παΐσιο να διαβάσετε τον Πατέρα Παΐσιο να διαβάσετε αυτού τους αγίους Ποτέ ψέματα όχι πασκάλα, καλά δεν πασκάλα καλά παιδί πηγαίναν παιδιά με προγαμιαίες σχέσεις πηγαίναν παιδιά με ανηφικότητες πήγαναν μανάδες με εκτρώσεις ποτέ δεν τους είπε, δεν πειράζει άστο δεν είναι τίποτα δεν είναι τίποτα, λάθος την καθοδηγούσε τον καθοδηγούσε όχι έτσι παιδάκι γιατί ο απότερος σκοπός ημών των πνευματικών αγαπητοί μου είναι να δείξουμε το δρόμο της σωτηρίας βλέπετε εδώ τι κάνει λέει ο ενέβον ο Αυτό αυτός ο υποκριτής κάνει, ε? συνάγει αν δράσει λύπας, τον άλλον το σπρώχει στην καταστροφή ο δε ελέγχων μεταπαρισίας ειρηνοποιεί τον ήλεξες τον άλλον με ευγένεια με ταπείνωση, δεν είσαι Θεός είσαι και εσύ ένας συναμαρτωλός αδελφός Πολλές φορές ξέρετε το νιώθω μέσα στην εξομολόγηση όταν έρχονται άνθρωποι και μου εξομολογούνται αμαρτήματα που και εγώ πολλές φορές θα κάνω λίγο Θεό μου συχώραμε. τώρα όμως πρέπει να κάνω υπόδειξη πρέπει να πω το σωστό γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να δεις τον άλλο να κάνει κάτι που και εσύ το κάνει δεν σημαίνει ότι δεν θα το πεις με πολλή ταπείνωση θα του κάνεις την υπόδειξη. Αδερφέ μου να με συγχωρείς. αυτό δεν είναι σωστό. Εγώ το έκανα κάποτε και ο Θεός με ελέησε και το σταμάτησα, γιατί είναι σωστό. Γιατί έτσι αγαπητοί μου αδερφοί θα τον κερδίσεις τον άλλον. Έτσι θα τον φέρεις στη βασιλεία του Θεού τον άλλον έτσι θα σε ευγνωμονεί ο άλλος όταν κάποια στιγμή θα θυμάτε, ότι ευρέθηκε ο αδερφός Γεώργιος ο αδερφός Σωτήριος ο αδερφός Κωνσταντίνος ο οποίος μου έδειξε αυτό το δρόμο πόσο συγκινούμε όταν έχω ένα πνευματικό παιδί μου λέει ο τάδε αυτός με έδειξε το δρόμο του Κυρίου εγώ έτσι μπήκα στην εκκλησία. και αναπολύει με συγκίνηση τον άνθρωπο ο οποίος τον κατεύθυνε θυμάμαι στην Αμερική, στον Καναδά ένας άγιος άνθρωπος σήμερα πολύ άγιος άνθρωπος με θαύματα μου λέει κάποτε μου λέει έμαθα ότι πέθανε ο άνθρωπος που μου δείξε το δρόμο της σωτηρίας και είχα να τον δώσει 40 χρόνια και έπεσα λέει στην προσευχή με δάκρυα και λέει Θεέ μου θέλω να μου τον δείξεις Να τον ευχαριστήσω Γιατί του έδειξε τον δρόμο της σωτηρίας Σε ηλικία 20 χρονών Και αυτός μετά έφυγε Πήγε στην Αμερική Και μου λέει δεν τον είχα ευχαριστήσει Για το καλό που μου έκανε Και έπεσα στην προσευχή λέει, Και παρακαλούσα τον Κύριο μετά τα... Μέρας ολόκληρες με νηστεία αυστηρότατη Και πράγματι λέει ο Κύριος με αξίωσε Και πήγα στον παράτη σου και τον Ήβρα εκεί μέσα στον Παράδεισο τον είδα λέει ήρθα αγκαλιαστήκαμε τον ευχαρίστησε μέσα από την καρδιά μου που με οδήγησε στον δρόμο της σωτηρίας και μετά εξαναγύρισα πίσω στο κρεβάτι <Και> βλέπεις να τον ευγνωμονείς αυτός λοιπόν ο ελέγχων μεταπαρισίας χωρίς δόλο χωρίς πονηρία αυτός που ελέγχει με αγάπη αυτούνου η αγάπη φαίνεται φαίνεται η αγάπη σου το δείχνει ο Θεός ο ίδιος ότι αυτός σε αγαπάει γι' αυτό φωνάζει Εσύ δεν είχατε ζήσει τον κύριο Γιώργιο εμείς δεν είχαμε ζήσει χρόνια πολλά χρόνια στην κατασκήνωση ήταν πολύ αυστηρός αλλά μου το έλεγε πολλές φορές τα παιδιά όλα μικρά παιδιά και αυτό ήταν ηλικιωμένος τα παιδιά γατζωμένα πάνω του όλα τα άσπρωχνε η χάρη του Θεού απάν, πάνω του Θεού ενώ τα γρύβε τα φώναζε και λοιπά, τα μάλλωνε τίποτα εκεί απάνω στον Κυριόρκιο τον κοσμικοί άνθρωποι που πολλές φορές ερχόταν και δεν είχαν πνεύμα Θεού έλεγαν οραί ο παλιόγερος λέει τι τα έχει μαζεμένα αυτά, τα παιδιά δεν το πιστεύανε δηλαδή και απορούσαν όταν βλέπανε τα πεδάκια που είχαν αγνές καρδιές φωτισμένες με πνεύμα Άγιων καρδιές να κρέμονται από πάνω τα φώτιζε το πνεύμα του Άγιου πηγή ζωής εν δικαίου Τι σημαίνει αυτό Πηγή ζωή Εν δικαίου Τι σημαίνει αυτό Σημαίνει ότι Στον δίκαιο άνθρωπο Στον Άγιο του Θεού άνθρωπο Υπάρχει το ταμείο Ποιο ταμείο Λεφτά μας δίνει Όχι Ποια λεφτά Ξεχάστε τα λεφτά Ξεχάστε τα, να τα ξεχάσουν τα λεφτά. Στα χέρια του δικαίου υπάρχει το ταμείο. Ποιο ταμείο, Το ταμείο των αρετών. Πού θα διδαχτείς για ελεημοσύνη, Πού θα διδαχτείς για ταπείνωση, Πού θα διδαχτείς για, τα, για εγκράτεια, Πού θα διδαχτείς για νηστεία, Πού θα διδαχτείς για θεακιονιονία, Πού θα διδαχθεί για μετάνοια, Πού θα διδαχθεί για εξομολόγηση. Πού? Στο καφενείο που πας Πού Στη τηλεόραση που θα πας πέρα στο σπίτι Να την ανοίξεις Εκείνο θα σου πει για μετάνια και για συγγνώμη Και για νηστεία και για προσευχή Όχι Ποιος έχει το ταμείο Των ιερών αυτών αρετών Ο Δίκιος. Ετ πηγή ζωής Βλέπεις πως το ονομάζει το ταμείο αυτό Γιατί από τις αρετές Πηγάζει η αιώνια ζωή Πηγή ζωής ελχυρεί δικαίου. Στα χέρια του δικαίου υπάρχει, υπάρχει η πηγή της ζωής γιατί εκεί στα χέρια του δικαίου βρίσκονται οι αρετές. Ποιος μας οδήγησε στην αιώνια ζωή και μας οδηγεί ακόμα... Το παράδειγμα του Γέροντα εδώ, το παράδειγμα του Πατρός Επιφανίου αιωνία μνήμη, το παράδειγμα του Πατρός Παϊσίου αιωνία τη μνήμη, το παράδειγμα του Πατρός Πορφυρίου αιωνία μνήμη, το παράδειγμα του Πατρός Ιακώβου αιωνία μνήμη, το παράδειγμα Αγίων ανδρών και γυναικών που πέρασαν από τη ζωή μα. Αυτά τα παραδείγματα, αυτά ήταν τα ταμεία, τα ταμεία από τα οποία παίρναμε, αντλούσαμε πηγή ζωή, ήταν πηγή, πηγή ήταν. Πηγή που μας έδιναν τον άμα της πίστεως πηγή ζωή εν χείρι δικαίου που θα προμηθευτεί τις αλήθειες της πίστεως να πας τον Άγιο άνθρωπο σε εκείνον που τον έχει ο κόσμος καταφρονήσει όμως ο Κύριος τον δοξάζει σε εκείνον να πας εκείνος έχει να σου πει πολλά έχει να σου πει και βλέπετε δεν είναι μυστήριο πράγμα. Για πετε μου, μου εσείς, οι εξυπνάκητες, γιατί εγώ είμαι βλάκα, δεν ήταν μυστήριο πράγμα να πηγαίνουν 50.000 κόσμος να περιμένουν ένα καλόγερο ρα ρακέντητο. Δεν, δεν ήταν τρελό πράγμα. Τρελό πράγμα. Δεν πάνε ούτε στους οξασμένους πάνε, ούτε στους πηχυούς πάνε, ούτε στους λευθάδες πάνε, ούτε στους υπουργούς πάνε, ούτε σε κανέναν πάνε. Πάνε σε εκείνον τον καλόγερο εκεί πέρα. Γιατί όποιο πάει στον Υπουργό πάει να του διορίσει το παιδί. Όποιο πάει στον Υπουργό πάει να βρει δουλειά. Όποιο πάει στον Υπουργό πάει να, κο... να κερδίσει καμιά θέση. Εκεί δεν πηγαίνουν να οικονομήσουν τίποτα. Για να οικονομήσουν. Να οικονομήσουν, ναι, πηγαίνανε. Τι, Βασιλεία Ουρανών. Να κερδίσουν αρετέ. Να διδαχτούνε. Να πάρουν ευλογία από το χεράκι του. Το χεράκι του, το ευλογημένο χεράκι του. Εκείνο το χέρι το Άγιο. <Το> πηγή ζωής εν χειρί δικαίου. Στόμα δε ασεβούς... Πο, πο, πο, πο. Ο βαρύ κουβέντα αυτή, βαριά. Βαριά. Βαριά, να φυλάει ο Θεός. Στόμα δε ασεβούς, καλύψει απώλεια. <Το> <Το> Αν έχετε ασεβείς άντρε εσείς οι γυναίκες και αν έχετε ασεβείς γυναίκες εσείς οι άνδρες σας παρακαλώ πάρα πολύ πέστε στα γόνατα αδερφοί μου κλάψτε στα πόδια του φιλήστε τους τις πατούσες τις πατούσες φιλήστε τους να μην μιλάνε με ασέβεια για το Θεό γιατί γιατί στόμα δε ασεβούς καλύψει απώλεια θα τους το βουλώσει ο Θεός το στόμα η ασέβειά του, θα τους το βουλώσει το στόμα και ξέρετε πως βουλώνει η ασέβεια το στόμα με πολύ βαρύ τίμημα είναι αυτό που λέει ο λαός θα τους κάνει ο Θεός να καταπιούν τη γλώσσα τους για αυτά τα οποία είπαν Ήβρισες τον Θεό ευλαστήμησες τον Θεό τα έβαλες με τον Θεό ειδίκησες τον Θεό Καταφέρθη κατά του Θεού. Είπε χαρακτηρισμό κατά του Θεού. Εμεί είσαι με ασέβεια. Το στόμα σου θα το κλείσει ο Θεό, θα το βουλώσει ο Θεό. Θα στο βουλώσει με απώλεια. Και ποια θα είναι αυτή η απώλεια. Φάνατος θα είναι. Θα πεθάνει το παιδί σου, θα πεθάνει η γυναίκα σου, θα πεθάνει η συγγενή σου, θα πεθάνει ο αδερφός σου αρόσια θα πει, καρκίνο καρκίνος θα πει γιατί υπάρχει και ο καρκίνος ευλογημένος, υπάρχει και ο καρκίνος ο Υπάρχει και εκείνος ο καρκίνος που έρχεται ως οργή Θεού, ως κατάρα από την ίδια την αμαρτία, την οποία τόσα χρόνια έκανες, γιατί έχουμε και καρκινοπαθείς, οι οποίοι ήταν χρόνια βλάστημοι και έβγαλε καρκίνο μες στόμα του. Μου κάθηκε, πάει τελείως, σάπησε όλη η Βλαστήμια, βλαστήμια, βλαστήμια, βλαστήμια ε, πάει, σάπησε πώς θα γίνει έρχεται η ίδια η βλαστήμια να σε εκδικηθεί υπάρχει ο καλός καρκίνος που τον είχε ο Πατήλ Παΐσιος και εξαγιάστηκε μέσα από αυτό το καρκίνο υπάρχει ο κακός καρκίνος που έρχεται ως οργή της αμαρτίας της ίδιας την οποία. Τι και τι ζούσε τόσα χρόνια. Στο μα, καλύψει η απώλεια. <χω> Θα πάμε κι άλλο. Για να σταματήσουμε εδώ. Άλλο ένα στίχο. Ε, άλλο ένα στίχο. Δέκα <χω> λεπτούλια λοιπόν, άτι. αφού το ή άλλως σας τελειώνω και λίγο νωρίτερα άντε θα έχετε ένα μήνα καθυσιό ας έχετε λίγο παραπάνω σήμερα μίσος εγύρι νίκος τα ακούτε τα ακούς τι κάνει όταν λες στον άλλο το κόβω την καλημέρα Είδες τι κάνει όταν αντί να αγαπάς τον άλλον είτε αιτιολογημένα είτε αναιτιολόγητα τον μισείς και τον αποστρέφεσαι είδες τι λέει μίσος εγείρει νίκος τι σημαίνει αυτό το μίσος λέει δημιουργεί έχθρα Νίκο σημαίνει έχθρα μεταδόλου δηλαδή ο άλλος την έχθρα του επάνω θα σου κάνει κακό ο άλλος την έχθρα του στο μίσος που δημιούργησες εσύ με την απερισκεψία σου το βλέπω τώρα έχω ένα πνευματικό παιδί έρχεται το των υστέρων κλαίει, κλαίει κλαίει κλαίει τα πληρώνει τώρα όλα κάποτε με τον αδελφό του τσακώθηκε και του είπα μην κάνετε τίποτα μην κάνετε τίποτα Θα Θα κάνεις υπακοή μα τον πήγε τον αδελφό του στο δικαστήριο για να βγάλει το δίκαιο τώρα <laughs> τώρα δίκαιο είχε για τα κοσμικά δικαστήρια είχε δίκαιο ο αδελφό μου τιμωρήθηκε Τρία χρόνια φυλακή. Δεν μπήκε μέσα, είναι με αναστολίες. Ό,τι κάνει τώρα θα πάει μέσα. Τρία χρόνια φυλακή. Εδώ να δείτε τον οδερφό του τώρα. Που βαράει το κεφάλι του εξαιτίας μου. Ε, στάπα, δεν στάπα. Δεν σου είπα μην κάνεις τίποτα. Δεν σε πρόλαβα. Δεν σου είπα στα μπάτα. Δεν σου είπα φτάνει. Δεν σου είπα τον, Δεν στόπα. Μίσο εγείρει νίκο. τράβα τώρα να δει τον αδελφό του που ήταν και κοσμικός άνθρωπος, και αυτός ήταν άνθρωπος, α πούμε, τη Εκκλησία. Μπράβο δει τον αδελφό του. Όχι να του συναντήσει, όχι να του μιλήσει. Τι παρακάλια να μιληθούν, τίποτα, τίποτα. Πήγε εξαιτίας είμαι στη φυλακή, φύγε. Παλιάνθρωποι, φύγε. Εκτείνω, φύγε. Τι... Ο Θεός να τους φω... φωτίσει, και τους δυο Ποτέ σα, αδερφοί μου, μην μισείτε άνθρωποι. Ποτέ σας. Το γράφω και στο βιβλιαράκι που σας έλεγα που έχετε πάρει. Ένα δικαι... δύο δικαιούστε να μισείτε. Δύο, δύο. Το διάβολο τον έναν και τον εαυτό σα τον άλλον. Τον εαυτό σα τον μισείς τον κακό σου αυτό, γιατί έχουμε και κακό αυτό μέσα μας που θέλει όλο το στράβο το ανάποδο, το άδικο το άνομο, το παράνομο το εαυτό σου να τον μισείς. το διάλογο, μίσος, θανάσιμο ποτέ μην συμφιλιωθείς μαζί του ποτέ μην αγαπηθείς μαζί του τον άνθρωπο ό,τι και να σου έχει κάνει αγαπάτε τους εχθρούς σου μόνο Βλέπει, δεν λέει μήλα του, του εχθρού σου, αγαπάτε τον εχθρό σου και αγάπη σημαίνει να πονάει η καρδιά σου για τον άνθρωπο που σε πλήγωσε όπως πονούσε η καρδιά του Κυρίου μας που είδε από το σταυρό του επάνω τους εχθρούς του και είδατε, ε, σκέφτεται την αιώνια, τον αιώνιο θάνατό του και τι λέει, Πάτερ άφες αυτής η καλύτερη ένδειξη αγάπης, το αποκορύφωμα της αγάπης του Κυρίου συγχώρεσέ τους Κύριε, δεν ξέρουν τι κάνουν Μη βαστίξεις ποτέ μίσος. Γιατί και για να λόγο. Το μίσος εγείρει νίκος. Αλλά και όλας τι. Α, πο, πο, πο. πο. Άμα μισείς. Μισείς. ξέρει τι θα γίνει τότε. Τότε θα σε μισήσει και ο Θεός. Βλέπετε ο Κύριος στην προσευχή που μας παρέδωσε. τι είπε. Άφεσαι μην τα οφειλήματα. Ως και εμείς αφήμεν. Θα σε συγχωρήσει, να με συγχωρήσει ο Θεός όπως και εγώ συγχωράω. Άμα εσύ δεν συγχωράς, Ω, τότε όσα κύριε λέσουν και να λε δεν πάνε πάνω. Δεν τα ακούει ο Μα μου έκανες, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω. Σε πλήγωσαν, δεν αμφιβάρω. Αγάπησέ τον, κάνε προσευχή γι' αυτόν. Ο Θεός να τον φωτίσει, να καταλάβει το λάθος. Ξέρω αδερφοί μου, για τις ανθρώπινες δυνάμεις, αυτό το, το, η αγάπη για τον εχθρό, επειδή το βίωσα και το βιώνω πολλές φορές. Για, αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ, πάρα πολύ δύσκολο για την ανθρώπινη δύναμη. Αλλά όταν ζητάς χάρη από το Θεό, έρχεται η χάρις επιδαψηλεύεται, όταν σκεφτείς ότι και ο Κύριος εσένα και εμένα τα βρωμιάρικα όντα μας συγχωράει κάθε μέρα και κάθε ώρα και κάθε στιγμή, ε τότε δεν μπορείς παρά και εσύ να αγαπήσεις αυτόν ο οποίο πιθανό να σε πίκρανε μια-δύο φορές τη ζωή σου. μίσος εγύρι Νίκο τους δε μη φιλονικούντας καλύπτει φιλία αυτούς δε οι οποίοι δεν κρατάνε κακία μέσα τους τους σκεπάζει η αγάπη και η φιλία Και κυρίω πια αγάπη και φιλία να το τραβήξουμε λίγο όχι και δεν το τραβήξουμε είναι η αλήθεια άμα εσύ αγαπάς δεν είναι αυτονόητο να σε αγαπάει και ο Κύριος είδατε τι είπε ο Κύριος εκεί στο δικαστήριο που θα κάνει κατά τη δευτέρα παρουσία τον αγάπησες τον Άρονε σ' αγαπάω και εγώ τον ετάησες τον Άρονε τον ξεδίψασες τον έντισες Τον περιέθαρεψες Τον επεσκέφτης η υπομονή μαζί Του Τον συγχώρησες για ό,τι σου έκανε, Και εγώ τα ίδια φυά. Άμα εσύ συγχώρησες Θα σε συγχωρέσει Κύριος είδε τι λέει Γεράσιμε Λοιπόν είδε τι λέει Συγχώρησες Θα σε συγχωρέσω δεν συγχώρησε. Δεν έχει συγχώρηση Μην το ζητήσει τον Κύριο μετά αύριο. Μην το ζητήσει τον Κύριο και του πείς Θεέ μου συγχώραμε Γιατί ο Κύριος αυτό θα σου πει Εσύ συγχώρησες Όταν ο άλλος σε πίκρανε Εσύ ευρέφκες για γενεόκαρδος Να πεις ότι Ό,τι και να μου κάνες Εγώ το ξεχνάω Σε συγχωράω Να σε ο Κύριος και να σε συγχωρέσει το είπε, δεν το είπε. Πώς λοιπόν με τι μούτρα αδερφή μου θα ζητήσουμε από τον Κύριο έλεος και συγχώρηση κατά την ημέρα της Κρίσεως. Τους μη φιλονικούντας καλύπτει η φιλία. Κυρίω δε η φιλία με τον Θεό. Τελειώνουμε εδώ. Συγγνώμη για την καθυστέρηση των 12 λεπτών που σας έκλεψα αλλά είπαμε έχετε τώρα άνεση όχι άνεση να αμαρτάνετε προσέξτε άντε να το κάνουμε ένα τέταρτο την κλωψιά. προσέξτε αδερφοί μου Χριστούγεννα δεν είναι τα λαμπιόνια Χριστούγεννα δεν είναι οι γαλοκούλες Χριστούγεννα δεν είναι οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα